Συστηματικό δεν είναι αυτό. Ελπίζω. Θάβουμε το ελπίζω. Πέθανε το ελπίζω. Συστηματικό δεν είναι ούτε αυτό. ο καθαρά δεν είναι ούτε αυτό. Εύχομαι. Καλησμέρα. Καλησπέρα. Αυτοπροσδιορίζεστε ω. Ως... Μάλιστα.